Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Ξέρει, ήθελα να πω τώρα, επειδή ακούω την εκπομπή, σχετικά με τον Σαμαρά. Αυτός κάνει εμπάργο στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πηγαίνει στη Βουλή. Αυτό να μην του κάνουμε εμπάργο σε και διάφορα, ξέρεις, Σε διάφορους συνεργάτε του, πες το έτσι, για τον κοινωνιτέρη, καθαρά. Ναι, αυτό παρατήρησα, δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Καλημέρα. Για πε στον Παναγιώτοπουλο, ότι... τι να πω στον Παναγιώτοπουλο. Νομίζω α... ότι μιλάω με τον Παναγιώτοπουλο. Δεν μιλάω με τον Παναγιώτοπουλο. Ούτε αν τον βλέπω δεν θέλω. Πες μου. Από ώρα σε ώρα πρέπει, στα πλαίσια των πολύ ισχνών δυνατοτήτων που έχουμε, να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση. Να κάνουμε το βρόχο ο λιγότερο ασφυκτικό. Να μην σφίγγει τόσο πολύ το λαιμό. Λοιπόν, να του πει ότι το ελεγχόμενο σφίξιμο του τόχου στο λαιμό ε, δημιουργεί και μια πάρα πολύ ωραία εκστρεμάτιση. Οπότε πρέπει να είναι από κάτω τύπο. Οπωδήποτε. Δεν ξεχνά ότι είναι και το αποτέλεσμα των φυσιών αυτών. Έτσι. Αυτά τα σόκινγκ δεν τα αντέχω Όλοι οι αμάμοι τι εδώ παίρνετε Έλεος <laughs> Έλα για Θέλω να μου πεις, ρε παιδί μου, τι σε εκπλήσει. Τι είμαι εκπλήσει. Αλλά, τι σε εκπλήσει, γιατί σε εκπλήσει, όσο αρέσει, να φέρεις και στον Πρεδοντέρι, δεν τα ξέραμε αυτά. Δεν τα ξέραμε, απλά τουλάχιστον κρατούσαμε τα προσχήματα. Γιατί στη Βουλή το είπε, υπάρχει κάτι πιο επίσημο. Ναι, όχι. Επίση τα προσχήματα έχουν πάψει να τηρούνται, από τότε που επιχειρηματίε γίνονται βουλευτέ, χορεύουμε με του ίδιου του εργολάβου στα πανηγύρια. Mm. Για το σουφιάλεο εκείνο το παλιό. Τώρα τα λέει και στη βουλή ο Σαμαρά. Εντάξει, τι να κρατάνε τα προσχήματα και μαγικέ <Κι> τα κοροϊδευόμαστε. Ειλικρινή τουλάχιστον. Τα προσχήματα, αγαπητέ μου, τα έχουν ρίξει εδώ και πολύ καιρό. Εμεί δεν θέλαμε να τα δούμε. Mm. Παλιά είχαν μια τσίπα, τα κρατούσαν αυτά. <Κι> ναι. Το μαλλίκο είναι. Σκατά, σαν το υπόλοιπο. Δεν μου κάτι. Τι. Άμα αυτοί οι βουλευτέ που είχαμε, ειλικρινά δηλαδή, δεν πληρωνόσασαν. Υπήρχε <Κι> περίπτωση να μείνουνε. Όχι, τα λέει, τι να κάνουν τη βρωμοδουλιά. Γιατί αυτά που παίρνουν λεφτά, νομίζει. Ναι. Δεν τους φτάνουν, γι' αυτό τα σκατώνουν 14 χρόνια για να φύγουν. Ικανοί είναι. Αλλά σου λένε με αυτά τα λεφτά, εγώ έξω έβγαζα περισσότερα σαν δικηγόρο, σαν βιβλίο σαν κάτι. Άντε στο διάολο. Γιατί δεν γι' αυτό <laughs> τα σκατώνουν, σου λένε να τα σκατώσω να πάω σε απόλυση να πάρω αποζημίωση. Όχι να πάρω τη να Καλά έχουνε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα Εννοείχανε Και απορώ Δηλαδή υπήρξε εποχή που λέγαμε Πόπο επαφή με την πραγματικότητα που έχουνε Τι λες μωρί και εσύ Απορώ Πόσος ψηφίζουνε Με απειλέ εκβιασμούς, τέτοιες, τι η απορρίζεις Με τον καημένο, τον αδικημένο, τον Γιάννη τον Πρετεντέρη Που βοηθάει σε αυτά πάντα Αυτό πι... Αυτά έτσι Ενώ τον λυπά την ψυχή μου Γεια σου Λεβέντη. Γεια σου σένα Όταν τελείωσε την ομιλία ότι ο, ο Τσίπρας στη Βουλή έκανε νόημα ο Σαμαράς στο Βενιζέλο και του είπε ΔΑΚ όρμα μας παίρνει αυτό στις καρέκλες και το φάει και άρχισε ο Το κοιλιάζει να βγει. Ναι, τον Απόστολο. Εγώ είμαι. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Θα σου δώσω μια πληροφορία. Τι. Μαζί με το Χαρδούβελ ή ποιον άλλον στείλανε, ξέρει. Ποιον άλλον. Τον Παπασταύρου. Αυτό που φιγουράρει στην πρώτη... το πρώτο όνομα στη λίστα Λαγκάρτ με τα 5,5 εκατομμύρια. Τι θα στείλουν, παιδού, κάνω αυτό χομπινέα από εσά που χρωστάτε κάτι λίγα. Δεν κρατάτε. Θα στείλουν αυτού που ξέρουν. Για να χρωστάει τόσα και να είναι έξω, ξέρει. Είναι έμπειρο. Μπε Να σου πω, με την ευκαιρία μια και λέγαμε για λαμογές Τάμαθες για τον Γιάννο, ε. Ναι, καλά ο Γιάννο. Παραμύθι, κάστα νοτρα. Τι να τον περάσουνε, δικαστήριο, τι να του κάνω. Δεν ξέρω, για κακούργημα τον πάνε, πάνε πάντω. Καλά. Είμαι ένα κάσο. Κιτρινήσαν τα δόντια του τα άσποτα, φανταχτερά τα φανταχτερά. Απεισταναχώρια. Συγκρόφησε και σύγκροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Ο σοσιαλισμό ω στρατηγικό στόχο. Α του δω να τραγουδάνε την Παντιέρα Ρώσα. Ποιο καλέ? Ε, αυτά τα κάνει μόνο ο που τραγουδάει εξ' Ποιος τραγουδείς τραγουδεί Παντιέρα Ρώσα, Σαμαρά? Πεθάνω την άλλη μέρα. Ποιο θα τραγουδεί Παντιέρα Ρώσα. Έλατε, ο Βορύδη πρώτα απ' όλα. Α, ο Βορύδης, ο Σοσιαλιστής Ναι, ο Σοσιαλιστής Ναι, ο εθνικό σοσιαλιστή. Να του δω στη γραμμή το Γεωργέ, το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 <ΡΟ> α πουληθεί η ΔΑ... ΕΙΔΑΠ, κάτι να, να πουληθεί τέλο πάντων. Επίση, αυτοί οι λογαριασμοί <σχεδάπη> τη ΕΙΔΑΠ <σχεδάπη> είναι πολύ ξεφτίλα χαμηλή Άντε <σχεδά> στο διάλογο, δεν εκτιμώ <σχεδάπη> το νερό που πίνω. Κάνε μια αύξηση 400% όπω έγινε στην Ισπανία. Ναι. Να το χαρώ να εκτιμώ το νερό, να πω το νερό, νεράκι. Θα το πίνει σε σφινάκι, φίλε μου. Σε σφινάκι. <σχεδά> και πολύ θα μου είναι τη βδομάδα, Αγιασμό θα δίνουν στο <σχεδά> τέλο. Θα αυξηθούν οι νεφροπαθεί μετά, η χαρά του βορείου. Τώρα που το σκέφτε μου, του δίνω και καλή ιδέα. Θα γίνει, το έχω σίγουρο.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 Κατά του καπιταλισμού, ναι. σε παίρνει και σένα η μπάλα. Ναι.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 Εδώ και σε, σε τοπικέ κοινωνίε, μέσα από έναν αριστερό ή σιριζέο ή κομμουνιστή δήμαρχο, που μπορεί ο γιατρό να πάει να γιατρεύει τζάμπα τον κόσμο στο κοινωνικό ιατρείο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια μεγάλη επιχείρηση όπου πρέπει να εκπέμπει πανελλαδικά όπω είναι το κόκκινο ή όπω είναι ο 902. Λέξαν, σε, σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή τη σύγκριση, ναι. να σου πω την αλήθεια, προτιμώ κάποιον που λέει να αγωνιστούμε για μια ουτοπία, ναι. κάτι που μοιάζει ανέφικτο, αλλά να αγωνιστούμε ναι. και στο πέρασμα των χρόνων τελικά θα έχει περάσει μια ζωή Που θα αγωνίσει και θα διεκδικήσει, παρά τον άλλον που λέει ότι θα τα καταφέρουμε μέσα από τη Σκατίλα, γιατί εμεί είμαστε πιο έξυπνοι και ξέρουμε τη Σκατίλα να την διαχειριζόμαστε καλύτερα. Εκτιμώ με... το πρώτο, έτσι. Και στο κάτω κάτω ασκατήσουμε mm. και τη γοητεία του Ονίρου που το κυνηγά πάντα. Ναι, ρε, παιδί μου, σου λέω όμω το άλλο. Άλλωλω να σα πω τώρα για το κουβέκει και το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να μου κατηγορείε μένα α πούμε τον μικρο που άνοιξε μια πιτσαρία, εδώ σε παντεσάνει. Γιατί πήγαν οι επιχειρηματίε, που δώσε πάντε σπάνια. Και το σαμαρά μιλά. Αυτή η μου είναι για το σαμαρά που άνοιξε πιτσαρία; Όχι α, μιλά, εδώ. Μιλάω δεν θέλω να σου κάνω διαθέσιμη, ένα παιδί το οποίο μα άνοιξε, έφτασε να δίνει μέχρι και 10 ευρώ την ώρα σε κάποιο delivery για να πάνε να δουγάζουν 10 παραγένει. Σε ένα τσάμπιο League ή σε μια Κυριακή που είχε πολλή δουλειά, και για να δεις ότι δεν είναι το εργασιακό κόστο αυτό που κλείνει τα μαγαζιά, αλλά είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον παραγγελίε γιατί ο κόσμο δεν έχει αγοραστική δύναμη. Και τώρα αυτό το παιδί χρωστάει 400.000 ευρώ και είναι για μέσα. Γι' αυτό είναι για μέσα. Μαι. Γιατί χρωστάει 400.000 ευρώ. Ακριβώ. Και να χρώσει για πάνω από εκατομμύριο. Άμα χρώσει θα του έκανα ρυθμίσει όπω έκαναν στο Δόλ και στο Μπόμπορ. Μια χαρά θα ήταν έτσι. Απλά επειδή αυτό έδινε πίτσε και δεν έδινε ειδήσει είναι για μέσα.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 Καταλαβαίνει να με τι θα γίνει. Μόνοι σοκριά, μόνη λύση εισοτηρία ο ατόμη. Να σε ερωτήσω. Αυτό ο, ο βορίδη ήταν κάποτε με ένα τσεκούρι καλά τι μάμε. είδαμε. Δεν ξέρω με πόσα ήταν. Α, μπορεί να έχει ανακριμένο κάπου. Δεν ξέρω τι κρύβουν τη κάλσσε τη αυτή. Μάλισε. Νομίζω το τσεκούρι βέβαια, γιατί το ανδικούμε και τον βοήδη. Το τσεκούρι ήταν η καλή περίπτωση να είχε μόνο τσεκούρι. Στη νεολαία του παδόπουλου ήταν. Εμένα δεν με μιλιάζω στο παρελθόν του, αλλά μιάζει το παρόν του και κυρίω στο μέλλον του. Πιστεύει όταν ξαναμπεί τη Βουλή αυτό. Ο, ο τέτοιο... Βορρήδη. Μην ξεκερνήσει και όλε από πιο ψηλή θέση. Εμένα. Έχουμε να μην βγει η ευχή σου. Αλήθεια. Καλά, ναι εντάξει και εγώ. Αλλά να είδε. Που λέγανε ότι δεν πιάνουν οι ευχέσει. Αυτή η ευχή έπιασε. Α ήμουν για μια μέρα προθυπουργό, έγινε για μια μέρα προθυπουργό. Μην το βάζετε κάτω. Ποιο καλέσει. Ο κάθε άχρηστο και ο κάθε επικίνδυνο μπορεί να γίνει προθυπουργό. Κοίτα, ε, μετά τον Αντωνάκι νομίζω ότι δεν υπάρχει ασυτόδο. Να σου πω, άκουσα τώρα αυτό το ηχητικό με το Σαμαρά που λέει: Του ρολού Ναι, ναι. Κατηγορείτε ανθρώπου. Προσπαθείτε να του απομονώσετε. Και δημοσιογράφου. Όπω τον Πρετετέρη. Ναι. Που λέει για τον Πρετετέρη ότι τον έχει κράξει και δεν ξέρω τι. Αυτοί είναι τόσο βλαμμένοι και τόσο ηλίθιοι άνθρωποι που μπορεί να το πιστεύουν. Είναι τόσο βλαμμένοι και τόσο διαπλεκόμενοι που μπορεί σε κανένα δύο μήνε να μα βγάλουν ότι ο φίλο το... Πώ θα λέγανε, Μωρέο Μπαλτάκο του έστειλε του χρυσταυγίτε εκεί πέρα και κάναν ότι κάναν στο Μέγκα. Αν γίνει τέτοιο, εγώ από τα σύν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 Πόσο αντιεργατικά είναι το Πασό και η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε, είναι το μόνο σίγουρα. Να βλέπεις τώρα μέσα στη Βουλή να χειροκροτάει η Νέα Δημοκρατία την Παπαρήγα, εκεί πέρα που είπε για του κουραμπιέδες και για τη σκονή. Το Κουκουέ είναι ένα ιστορικό χώμα και μιλάει ειλικρινά. Είναι στη Βουλή πάνω από 40 χρόνια και προπήρξε πριν αυτοί ούτε καν γεννηθούν. Θεωρώ ότι είναι στα χέρια ανικάνων. Και το 4% φταίει ηγεσία. Δεν φταίει ο κόσμο, φταίει ηγεσία του. Είναι ξε... Να ο Επιτέλους δεν ακούς που το τηλέφωνο χτυπάει Επιμόνος γιατί δεν απαντάς Άι λέγει like. <laughs> Πήρε ένας και μου είπε ότι τούληψες Λέει και είχε καιρό να σε ακούσει Πλάκα κάνει Δεν κάνω πλάκα καλέ Σε χαλαβαδιάζουν εγκόμενοι Σου κάνω προξενιά Πώς παίρνει την ώρα <laughs> Ο ταρίφας ρώτησε Όχι όχι ένας άλλος Outsider ταρίφα θες μωρί Να στον κανονίσω Ταρίφα τον έχω στα πόδια μου κάθε μέρα Εντάξει Την πήρε τελικά την ψήφο εμπιστοσύνη ο Πρεδευτέρη από το Σαμαρά. Και επισήμω στη Βουλή. Τι να κάνει. Πέρασε μια χρονιά πέρσι με πεσμένα νούμερα. Το ρισκάρουν και φέτο. Έτσι... Ήταν ο αντένα πρώτο όλη τη χρονιά στο δελτίο. Α, στο το διάλογο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Θα αλλάξουμε τα πρόσωπα. Αλλάξαμε και δεν τρέμε. Εντάξει. Δεν φτάνει. Δεν φτουράει. Δώσε στήριξη. Α. Τι να κάνουμε. Την έδωσε τη στήριξη ο άλλο. Έτσι λοιπόν είχαμε τη χαρά να δούμε και τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Α Έπρεπε να πει αυτά και τον πρωτετέρι. Τα είχαν συμφωνήσει. Τι να κάνουμε. Δεν μου λε, Έχει τραβήξει ο Μπάμπη τις κοτότριχε του από προχθέ. Έχει τρελαθεί. Για ποιο λόγο. Ε, γιατί είπε για τον μόνο. Έλα μου, δεν αυτό που το βάζεις Έχουν τρελαθεί. Είναι και ο Μπάμπη. Κουρούπα έμεινε, τέλο πάντων.